από διάθεση να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τους συγγραφεί μας, αρχίσαμε την προηγούμενη φορά να αναμεταδίδουμε το εγχειρίδιο διηγηματογραφία του Εμμανουήλ Ροίδη, θεωρώντας ότι έστω και αυτό το λίγο θα συνεισφέρει πολλά στην υπόθεση της παραγωγής μυθιστορημάτων, που είναι και η αληθινή βαριά βιομηχανία της εν γέννη Και διακόψαμε στο σημείο όπου ο Ροίδης έχει αναγγείλει την εκπώνηση μεγάλου συγγραμματο, από το οποίο όμως, όπως εξήγησε, θα περιοριστεί προς το παρόν να παραθέσει δύο ή τρία μόνον στοιχεία, προκειμένου να μην παραμείνουν άλλο σε κατάσταση εναγώνιας αναμονής η επίδοξη διηγυματογράφη και κυρίως η πολυπληθής μυθιστοριογράφη μας. Θα αναμεταδώσουμε αυτή τη φορά... Τα μυστικά της κατασκευής ενός πετυχημένου έργου τέχνης. Τα μυστικά του μάστορα. Εγχειρίδιο διηγηματογραφία, λοιπόν, μέρος δεύτερων και καλύτερων. Η πρώτη τόντι δυσχέρεια, κατά τις οποίες έχουσιν η πρωτόπυρην παλέσωση, είναι η παρουσίασης εις τον αναγνώστην των πρωταγωνιστών. Ή η περιγραφή του εξωτερικού αυτών και ιδίως του κάλους της πρωταγωνιστρίας. Πάντες βεβαίως ειφτύχησαν να είδωσουν ωραία γυναίκας. Η εξικόνησης όμως εκ του φυσικού δεν είναι εξίσου εύκολος διά των λογογράφων όσων και διά των ζωγράφων. Πολύ ευκολοτέρα τις εκ του φυσικού αντιγραφής θα ήταν οι χρήσεις του πάση γνωστού κανόνος, ισπανικού ως λέγεται, των 12 τριάδων, κατά τον οποίο προς καταρτισμόν τελείας πρέπει η υγιεινή να έχει τρία πράγματα λεπτά, την μέση, τους πόδας και τους δακτύλους, τρία εύσαρκα, το στήθος, τα σκνήμα και τους βραχίονας; τρία ρόδινα, τα χείλη, τους όνυχας και τα σπαριά. τρία μακρά, τρία κοντά, τρία άσπρα, τρία μαύρα και ούτω καθεξής. Η μέθοδος αυτή είναι κάπως τετριμένη και πλην τούτου η παράταξη των 12 τριάδων δίνεται να φανεί κάπω ανιαρά ει του ανυπομόνου αναγνώστε. Ικανό σύμφωνο με την ισπανική συνταγή είναι η περιγραφική μέθοδος των Βυζαντίνων και αμήμητα αυτών πρότυπα τα του ψελού, του πτωχοπροδρόμου και ιδίω του μανασί. Είναι η γηνή περικαλή, εύωφρη, ευχρουστάτη, το πρόσωπον κατάλευκων, η παριάρο δόχρου και επί μακράν σειράν στίχων. Προς τούτο συγγενεύει και το πασίγνωστον δημοτικόν. Έχει λαμπάδα το κορμί, μέση δακτυλιδένια, έχει λεμόνα λάβαστρο και χίλι κοραλένια. αρνούμε αρνούμεθα την χρησιμότητα των ανωτέρω περιγραφών, Εν τούτης, νομίζομεν ότι πολύ προτιμωτέρα της επικρατούσης συσσωρεύσεως ορόδων, κρίνων, μαργαριτών, θα είτο η κατάταξη του πλούτου τούτου κατάλλην, ισπανικήν και ταύτην, αν καλώ ενθυμούμεθα, διάκριση και κατάταξην, εις τας εξής διακεκριμένας περιγραφικάς μεθόδους. Την βοτανικήν, την ζωολογικήν, την ορυκτολογικήν. Δία τη εκλογής καταρέσκιαν του διηγηματογράφου μας, Μιας εξ αυτών, όχι μόνον αποβαίνει ευχερεστέρα η περιγραφή, αλλά και δύναται να μεταδοθεί εις αυτήν ανώτερον ποσόν ενότητος και ακρίβειας. Ταύτα δίνανται να καταστώσει σαφέστερα δια των εξή παραδειγμάτων. Υποθέσουμε ότι πρόκειται να απεικονιστεί η ωραία κόρη, η συνήθω πρωταγωνιστούσα εις τα μυθιστορήματα και διηγήματα». Ιδίω τα νεοελληνικά. Αν ο ημνητή αυτή ηρκεί το να είπε ότι η ηρωήστου το ξανθεί ή μελαχρινή, γαλανόφθαλμο ή μαυρωμάτα, υψηλού ή με τρίο αναστήματο, με ανθυρών πρόσωπων, με λεπτήν μέσιν, με τριάκοντα δύο οδόντα ή μάλλον 28 οκτώ αν τις γλύπουν ακόμη οι φρονιμίτε, η απέρητο αυτή περιγραφή δεν θα εθάμβωνε πιθανώ τον αναγνώστη. Τούτο όμω. Είναι εύκολο να κατορθώσει τη ασώμενο τα σαρχά μία εκ των αργότερο σχολών. The, the day It all so bad, but isn't it good? Αν λόγου χάρη προτιμήσει την βοτανική, δύναται να είπε. 18 αριθμούσα Μαΐους η Ελένη. Ή το τέλειον άνθος, ή μάλλον τελεία άνθοδέσμη. Το δέρμα αυτής είχε την λιότητα πετάλου καμελίας. Τα χείλη τη το χρώμα άνθους ροδιά, γράσα ακόμη εκ της πρωινή δρόσου η πνοή τη την ευωδία του Ρόδου, το φύλημά της την γλυκύτητα κορινθιακής σταφίδος και η φωνή της αντίχη ως ψιθύρισμα ζεφύρου δια του φυλώματος των πεύκων. Εκαταπίπτουσε επί των ώμων της δύο πλεξίδες της, Ήσαν ολόχρυσε, και το ανάστημά της είχε την ευκαμψίαν «καλά μου σιωμένου ελαφρός υπό άβρας αιρυνής» κτλ, κτλ. Ο περιγραφικό πλούτο τον οποίον δύναται να διαθέσει ο παδός της Βοτανικής Σχολής, κατά Αν εξεθύμαναν κάπως, δια της Πολυχριστίας, η Λευκότης του Κρίνου, η Ερυθρότης του Ρόδου και η Ραδινότης της Κυπαρίσσου, απομένουσιν είναι ακόμη ανεξάντλητη και σχεδόν ανεκμετάλλευτη η Θησαυρή παρομοιώσεων ή και εικόνων, τα απειρά αριθμαίδη των Σπαρτών, των Ερικών, των Αμαριλίδων, ολόκληρος ηχλωρίστων τροπικών των Θασσαλικών Παιδιάδων, του Ολύμπου, του Παρνασού, του Ταϊγέτου, τη Σόσα και του Κυθερόνο. Όσο λοιπόν και αν πληθυνθεί το γένο των διηγηματογράφων και όσοι και αν κάμνη κατάχρηση, ουδή υπάρχει κίνδυνο να ελείψει στου οπαδούς τη Βοτανική Σχολή άφθονο ύλη παρομοιώσεων και εικόνων. Ουδέ πρέπει τη να υποθέσει ότι μόνο προ περιγραφή τη Χάριτο και τη Δροσερότητο δίνονται να επαρκέσω συντάνθη όπως το θέλγητρον της ωραιοτέρας νύμφης, ούτω δύναται δι' αυτόν να εικονιστεί και της δυσυδεστάτης με γέρα στο έσχος. Δέρμα ερητιδομένων ως φλοιός χειμερινού με σπήλου, ο χρότης κυτρινοπράσινη ως του κηδονίου, κνίμε στρεβλέ, ως κλίμα αμπέλου, κεφαλέ κολοκυνθόσχημη, στόματα απόζοντα ω φλόμο και μύτες μεθύσων, έχουσε το χρώμα και το σχήμα τομάτας ή Τι Τιούτος είναι ο ακένοτος της Βοτανικής Σχολής Πλούτος. Οίκοθεν δεν νοείται ότι καταλληλότεροι αυτού διαχειρίστε θα ήσαν προπάντων οι διηγηματογραφούντες Κυπουροί, Αγροφύλακες, Ανθοκόμοι και Λαχανοπόλε. Κοζί, κοζά... Κατά τι μικρότερος ο πλούτος, αλλά φετέρου κανός ανωτέρα, είναι η περιγραφική δύναμη και πρωτοτυπία της παρημών ονομαστήσης ζωολογικής σχολή. Η οσάνο βοτανικός εικονιστής Ελένη δύναται να εικονιστεί ζωολογικός ως εξής. Ενώ ετρίχες της υπερκομώσης κεφαλή. Ήχων το χρυσίζον χρώμα της χέτης Του Λέοντο της νουμιδίας Τα οφρύδια και ευλεφαρίδες της Ήσαν καταξιοθαύμα στον αντίθεση Παμέλανες ως του κόρακο στα φτερά Οι οφθαλμοί τη Ήσαν μεγάλη και γλυκής Ως της δορκάδος Αλαινίωτε όμως Όταν προσήλωνεν αυτούς Ατενός Επί του θήματος της αχαλινότου φιλαρεσκίας της Με της μαγκανίας ως ιτονόφεων Των εξανα να ρηφθώσει ει το χαίνον στόματων τα δύσμηρα πτηνά. Ισταπαντεία αυτή στέλγετρα πρέπει να προσθεθεί ελαφρό πάτημα γαλής, λαιμό κύκνου, φωνή γλυκία κτλ. Αν δε πάλι έχει ανάγκη ο οπαδό τη σχολή να περιγράψει η ανδήποτε δυσμορφία, έχει προχείρου του πυθίκου, του υποποτάμους, τα χελώνα, τα νικτερίδα. Παραδείγματο χάρη έχει ρήγχο συναγρίδο, τρίχας ως της αλογοουράς, την δυσοδίαν των κουναβίων, το άσμα των βατράχων και την φαλάκραν των γηπών. Περιτόν δε δεν φαίνεται να είπαμε ότι η περιγραφική αυτή μέθοδος αρμόζει στους φιλολογούντας μαγείρου, φύλακας ζωολογικών μουσείων, πτηνοτρόφους και βαλσαμωτάς ορναίων. δε ορυκτολογικής σχολής πολυτιμότερα πάσης άλλης τα εφόδια και η λαμπρότης αυτών, ικανή να θαμβώσει και του ασθενεστέρου αναγνώστου των οφθαλμών, ως δυνατέτης να κρίνει εκ του κατωτέρω δείγματος. Η Ελένη ή το υπέροχος Αδάμας το προπάντων διακρίνων την ωραιότητά τη ή το η απαράμιλος αυτής ακτινοβολία η ελικόστροφο εξυφασμένων χρυσίων. Οι οφθαλμοί τη ως σάπφυροι τη μαλφής και διαμέσου των κοραλίνων χειλαίων της εθάμβωνων την όραση δύο παρατάξεις αμόμων μαργαριτών, όταν δε απεδίετο το χειρόκτιον κατά την ώρα του δείπνου, αδύνατον ήτο να μην θαυμάσει την οπαλήνιν στη λυπνότητα των απαλών αυτίσων ήχων κτλ, κτλ. Ο προτιμών την ιστοτιούτο είδο περιγραφήν πρέπει πρώτερον να σταθμεύσει εφικανήν ώραν ενώπιον της ακτινοβόλου προθήκης του σπιλιοπούλου ή Μαραγκού και να αποκομίσει, ιδανικώς εννοείται, όσα χρειάζεται προς καταρτισμόν του ψηφιδωτού τούτου Αδαμάντων, Τοπαζίων, Σαπφύρων, Κοραλίων και χρυσολίθων. Καλόν όμω είναι να υποβάλει πρώτη δημοσίευσεώς τη την περιγραφήν Ισ προς αποφυγήν των συγχύσεων. Προχθές λόγου χάρη, εις ενθουσιώδη της ποικίλης το άσπερη ωραία κόρη, κόρης, ανεγγιγνώσκομεν ότι πλην των άλλων αυτής τελγίτρων, είχε το χρώμα του αμεθίστου, ότι δηλαδή είτο οι όχρους, ως οι χολεριόντες και οι απαγχωνισμένοι. η δε ονομαζομένη παροιμήν λεπτομερής μέθοδος, διαπρέπει προπάντων, δια την ακρίβεια, την δυναμένη να διαγωνιστεί προς την φωτογραφία. Ο οπαδό της σχολή τάφτης θα περιέγραφε την ηρωίδα του ω εξή. Η Ελένη, η το ηλικίας 29 ετών, 5 μήνων και 4 ημερών, η στολειότα των πρόσωπών τη η δύνατο προσεκτικός παρατηρητής, να ανακαλύψει αβαθείς δυσδιακρήτους ακόμη ρητίδας, ως και δύο λευκαστρίχας στρίχα άνωθεν του αριστερού αυτής οτίου. Η κατά πρώτη όψην μαύρη κόμη της εγίνετο καστανόχρους υπό τα σακτίνε του ήλιο. Τιούτον και το αμφίβολον χρώμα των οφθαλμών της, τον οποίον την έκτακτον λάμψην απέδιδον εαντίζηλοι αυτής εις την χρήση της ατροπίνης. Το μηδίαμά τη απεκάλυπτε θαυμασίους κατά την λευκότητα και το σχήμα οδόντας, κλειν του άνου αριστερού κοινόδοντος, του κάπως μακροτέρου του δεξίου. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης.